Μπόρνινγκ η λαδιστάν, η μύτσι σου Μπαρδούζα που τα βαρδούσα Πήρα το τραχτεράκι, κατέβηκα σήμερα να πούμε. Λέω να πάω να... μια βόλτα στην Αθήνα, έχει κάτι κομινάκι τρελά να πούμε. Προχωράνε στου δρόμου τώρα κάτι έξα, αλλά κάτι έτσι, κάτι αλλιώ. Έχω τρελαθεί να πούμε. Αυτή που τα να άνοιξε με εξησικώνει, με κάνει, με σάκνει, με φτιάκνει, με δίνει να πούμε. Λοιπόν, που λέει λε μου και έτσι όπω κάνω έτσι και... και τυράω τα κουριτσάκια, κοιτάω δίπλα να πούμε στο πιζοδρόμιο, τι να δω. Το φίλο μου τον Ιπόλ Υπόλυτο... Ρε πόλητε του λέω τι γίνεται, τι κάνεις, τι κάνεις, να πούμε. Ο φίλος μου ο υπόλοιπος λέω τι είναι, σήμερα δεν δουλεύεις, όχι, μου λέει, κάνω απειργία. Σώπαρε του λέω, τι γίνεται, ο φίλος μου ο υπόλοιπος είναι φαρμακοποιός, να πούμε. Του λέω, έλα, αφού δεν έχεις τηλιά, να πούμε, καβάτζα πάνω στο τραχτηράκι και πάμε στο πλατεία ready να σε κάνω συνέντευξη super duper, να πούμε. Τον πήρα, τον έφερα και εδώ είμαστε λοιπόν, σε λίγο κάτσε τώρα να φτιάξω άλλους και έναν καφέ να πιει, ε. Είμαι την τζίπια στο μάτι του πήρα να του κάνω εκπομπή. Λοιπόν, να φτιάξει το καφεντάκι, να ακούσει εσύ τους blues brothers να πούμε και good morning Elakisthan one more time. their craft anymore by the year 2006 the music known today as the blue. λοιπόν ακροατάκου μου όπως σε είπα είμαι με του φίλου μου τον υπόλοιπο του φαρμακοποιού του γεια σας ρε φίλος υπόλοιπο φαρμακοτρίφτη να πούμε γεια σας και σε ένα μπαρδούζας Λοιπόν μέρα. που λες να πούμε θα μεταπίσω άλλα σήμερα δηλαδή θα μιλήσουμε για τα πάντα από τα κουμινάκια <laughs> τα, τα λόγατα τα πρόβατα τα σύμπαντα όλα μέχρι τα φαρμακεία να πούμε θα τα πούμε όλα για πε τώρα τι έχετε εσεί απεργία έχετε απεργία 5η Παρασκευή Σάββατο και Δευτέρα και βλέπουμε μετά. Τι, τι λένε εκεί πέρα η φαρμακοτρίφτε οι άλλοι ειδικοί σου να πούμε εκεί στο σύλλογο. Στο σύλλογο είπαν ότι δεν έντοσε το σκηνή, mm. ε, τώρα πια έσπασε. <συσκύνω> τα νέα μέτρα που ψηφίζουν την Κυριακή είναι τα, τα φόπλακα, κανονικοί. <συσκύνω> Πριν να μην πεις γι' αυτό να, <συσκύνω> τα καινούργια μέτρα, να τα μάθω κι εγώ που δεν τα ξέρω Γιατί γενικά δεν παίρνουν φάρμακα εκτό από, από τα προφυλακτικά που παίρνουν για τη Λελούδο να πούμε. Τίποτα άλλο. Ε... Θέλω να μιλήσω πώ το αντιμετώπιζαν μέχρι τώρα να πούμε οι φαρμακοποιητοί, πώ το παίζανε να πώς, πώ ήταν τα πράγματα. Ε... <coughs> τα τελευταία χρόνια μα πάνε και εμά όπω και όλους οι υπόλοιπου με πίεση, με συνεχείς μειώσεις των τιμών στα φάρμακα. Ζητάγανε 2, 3, 4, 5 πράγματα, τσινάγαμε εμεί, περνάγανε τα 2, αφήναν τα άλλα 2 απ' έξω. Μετά από λίγο καιρό ξαναρχόντουσαν άλλα 2-3. Με το ξεροκόμματο, ξέρεις, σου πετάμε το ξεροκόμματο, ναι. στο το παίρνουμε μετά και αυτό πίσω και έτσι δεν υπήρχε, χάναμε συνέχεια κάποια από αυτά που είχαμε, αλλά μπας κάπως... Νομίζαμε οι συνάδελφοι θα τη βουλέψουμε θα να πούμε, ναι, ότι κάτι θα, ναι, γίνει, ότι κάτι θα τα γίνει, ας πούμε Ναι, ε, τελικά Όταν... δεν γίνεται τίποτα Όταν κατεδέναμε να πούμε κάτι γιατροί, κάτι νουσιλευτές κτλ, συμμετείχατε εσείς όχι, εμείς ήμασταν με το δικό μας το χαβά. Μόνο όταν έλεγε ο Σύλλογος ότι θα κατεύουμε κατεβαίναμε. Αλλά όχι μαζί με τους άλλους. Και αυτός ήταν και ένας καημός, πολλών φαρμακοποιών, πολλών συναδέλφων. Και φάνηκε και χθες τη συνέλευση. Αυτοί οι συνδικαλισταράδες εκεί πέρα, τι λένε να πουν. είναι τίποτα πασόκι, νεοδημοκράτης και τέτοιο, πώς τους κόβεις να πουν. Εντάξει, δεν νομίζω ότι τουλάχιστον φανερά δεν δηλώνει πολιτική ταυτότητα πια. Και καλά κάνει γιατί έτσι και δίνουν πολιτική ταυτότητα θα έχει πάει σπίτι τους. Mm. Τώρα το τι σκέφτεται από πίσω και τι έχει μέσα στο μυαλό αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Είτε και με απασχολεί να άλλη και Εγώ πάω σαν φαρμακοποιός, δεν πάω σαν ε, ε, ε, ψυχοφόρος κόμματος. Έτσι. <coughs> και έτσι πρέπει να είναι. Άλλο το τι πιστεύει κανένας πολιτικά και άλλο τι κάνει για τον κλάδο του. Μάλιστα. Τέλος πάντων, κάναμε μια μικρή εισαγωγή ακροατάκομου. Εδώ πέρα με φίλο του φίλου τον θα ακούσει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, που σε αφουράνε άμεσα, σε αφουράνε άμεσα. Έντο μεταξύ όμως, επειδή είμαστε και άνθρωποι, ξέρεις, τέλος πάντων έχουμε και του συκλέτη αυτό με τη μουσική να πούμε, θα σιχώσω μια τραγουδάρα και θα επιστρέψουμε δρυμύτερη, έλα κροτακουμιάκου. Hold that woman, hold that man, love him, please him, squeeze her, please her. Hold, squeeze, and please that person, give him all your love. Signify your feelings with every gentle caress. Because it's so important to have that special somebody to hold, hold kiss, miss, squeeze, and please. please, please. Λοιπόν, ε, ακροατάκο μου, όση ώρα να πούμε, εσύ ακούστηκε η μουσικούλα κτλ. Εδώ μιλάει φοβερά πράγματα το υπόλοιπο. Για πε, τα υπόλοιπα να πούμε. Είπε να πούμε ότι ε, με έλεγε για ένα φαρμακείο, φεριπίν, γιατί να πούμε το εξή, ότι το φαρμακείο, εγώ είμαι κατά των φαρμάτων, δεν έχει σημασία να πούμε. Δηλαδή, φίλοι είμαστε, θα λέμε αυτά τα πράγματα. Έτσι, ξέρω ότι και εσύ είσαι κατά των φαρμάτων. Δεν έχει σημασία αυτό. Όμω, κάποιοι άνθρωποι έχουν ανάγκη από τα φάρμακα κτλ. Και, και βέβαια, του, του, του, του φαρμακείου προσφέρει κοινωνικό έργο, να το πούμε. Πε μου λοιπόν τι περιπτώσει αυτέ με τον τύπο στον Εύρο και τον τύπο στην Ήσυρο, που με έλεγε τώρα στο διάλειμμα εδώ πέρα. Διάβαζα μια, μια ανάρτηση που κάνει μια φαρμακοποιός, νέα σε ηλικία, 30 χρονών, 5 χρόνια φαρμακείο στον Εύρο, σε ένα χωριό απομονωμένο, δεν υπάρχει δρόμο, χωματόδρομο, κάνει 90 χιλιόμετρα πήγαινε καθημερινά, καθημερινά για να πάει στο φαρμακείο και να εξυπηρετήσει ε, τους ανθρώπους σε ακτίνα 40 χιλιόμετρων. Για 40 χιλιόμετρα δεν υπάρχει άλλο φαρμακείο. Ε, αυτή η κοπέλα ας πούμε, έχει, από 25 χρονών μέχρι τα 30 της, δεν έχει προσωπική ζωή, δεν έχει τίποτα, ζει μόνο για αυτό το πράγμα. Ε, αυτό είναι κοινωνικό έργο, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Έχει δοθεί σε αυτό το πράγμα να πούμε. Έχει δοθεί σε αυτό το πράγμα. Και ο κόσμος το αντιλαμβάνεται, το καταλαβαίνει, την αγαπάει, δηλαδή τη θεωρεί μέρο, μέρος της κοινωνίας. Mm -hmm. Δεν είναι ο φαρμακοποιός ο ανάλγητος που χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη συνέχεια που δεν σκέφτεται τον ασφαλισμένο. Όλοι, όλοι οι φαρμακοποιοί σκέφτονται τον ασφαλισμένο γιατί όλοι οι φαρμακοποιοί το κράτος. Αυτό το πράγμα ή για να πούμε και για τον άλλο φαρμα... συνάδελφο στην Ίσυρο έλεγε πάλι σε μια παρόμοια ανάρτηση ότι μέχρι και γυναίκα ξεγέννησε στην Ίσυρο ήταν σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον γυναικολόγο για να του δώσει οδηγίες πώς θα ξεγενεί τη γυναίκα. Βρήκε ένα μηχάνημα πάλι, καινούριο αλλά εγκατελειμμένο στο δημαρχείο για κάτι έλεγε για κάποιες εξετάσεις αίματος και το πήρε στο φαρμακείο, κάθισε, διάβασε για να το χρησιμοποιεί να μπορεί να κάνει κάποιες βασικές εξετάσεις στους κατοίκους της, του νησιού. Ε, αυτά ούτε, στην, ούτε στη δουλειά του ανήκουνε μην νομίζω ότι κανένας πάει στη φαρμακευτική και μαθαίνει να κάνει εξετάσεις. Βέβαια εννοείται. Να πω και κάτι σαν παρένθεση εδώ γιατί πολλοί, ο περισσότερος κόσμος δεν το ξέρει αυτό το πράγμα. Έρχονται οι, οι άνθρωποι και σου λέει Κάνε μου μια ένεση. Νομικά δεν καλύπτωμε. Εάν πάθεις κάτι εκείνη τη στιγμή μια αλλεργική αντίδραση, εμένα μου έχουν πάει φυλακή. Αυτό το πράγμα το ότι θεωρώ δεδομένο ότι η φαρμακοποιός θα μου κάνει την ένεση είναι παράνομο. Δυστυχώς. δυστυχώς. Θα έπρεπε να υπάρχει μια κάλυψη να μπορούμε να, να ξέρουμε τα βασικά και να μας κάνουν μια εκπαίδευση να μπορούμε να κάνουμε και εμείς αυτή τη δουλειά. Θέλω να πω δηλαδή ότι ακόμα και αυτό είναι κοινωνικό έργο. Δεν είναι υποχρέωση. Κοίταξε, να σου πω τώρα παιδί μου που ζω. Εντάξει, εμείς μένουμε μακριά να πούμε ένας με τον άλλον, οκ, okay, δεν ξέρω πού είναι το φαρμακείους κτλ. Ο αμμός ξέρω ότις στο κουριό ναι. έχει να πούμε έξι φαρμακεία. Ναι. Ε, στα τρία φαρμακεία που πηγαίνουν και ψωνίζουν, να πούμε όποτε πάω τέλος φάνη, ναι. τους φαρμακοποιούς τους ξέρω... Είναι, δηλαδή είναι γειτονές μου να πούμε mm. τι να λέμε τώρα μαλακίες να πούμε με το φαρμακοποιό έχω mm. σχέση όπως έχω με το γείτονά μου να πούμε yeah, και έτσι πρέπει να έτσι είναι δηλαδή εγώ το βλέπω αυτό το πράγμα και το λέω αυτό γιατί τώρα με αυτό που μου είπες εγώ σκέφτηκα ξέρεις δεν έχω τηλεόραση δεν ξέρω τι μαλακίες λέει ο, ο Μέγας να πούμε και ο Μικρός λοιπόν, αλλά καταλαβαίνω ότι σας βρίζουν να πούμε λένε στον κόσμο διάφορα για σας. Yeah. πρέπει να κάνουν προπαγάνδα ε. yeah, προπαγάνδα μόνο αυτό κάνουμε yeah. δεν κάνουμε και τίποτα άλλο οτι εμείς δεν σκεφτόμαστε τους ασφαλισμένους, δεν σκεφτόμαστε τους ασφαλισμένους. Όταν το κράτος στα τελευταία χρόνια, καλά, ναι, καθενίσχυει αυτό, αλλά τα τελευταία χρόνια και παραγίνει, προχωράει σε απανωτές μειώσεις στις τιμές των φαρμάκων, με αποτέλεσμα, σε πρώτη φάση, όταν εγώ έχω ένα στόκ στο φαρμακείο α-ευρώ, ξαφνικά αυτά, και μου λέει μείωση των τιμών, μέσα σε 15 μέρες θα μειωθούν οι τιμές, εγώ δηλαδή πρέπει να ξεπουλήσω όλο αυτό το stock σε 15 μέρες γιατί αλλιώς θα πιούζω και το πουλάω φθηνότερα. Και έχουν τύχει περιπτώσεις. Ασχέτως πόσο το expire, δεν ναι, είναι. Καμία σημασία. καμία σημασία. Έχει τύχει περίπτωση σε φάρμακο να το πουλήσω πιο φθηνά από ό,τι το αγόρασα. Από 109 ευρώ πήγε στα 28. Άρε τις τα από τώρα, αυτά. Και αυτό, εκτός αυτού, να πω, και το, να πω το άλλο. Ότι τα φάρμακα φθηνένουν, φθηνένουν, και ο ασφαλισμένος πληρώνει πολύ περισσότερη συμμετοχή από ό,τι πλήρωνε πριν πέσουν οι τιμές. Και πώς γίνεται αυτό, είναι απλό το πράγμα. Γιατί όλοι με ρωτάνε, μα τι γίνεται, ακρίβηναν τα φάρμακα. Όχι, τα φάρμακα πέσαν οι τιμές τους, οι τιμές τους. Όταν όμως εσύ πήγαινες και πήγαινες 25% συμμετοχή, τώρα πληρώνεις 25% συμμετοχή, συν το 1 ευρώ στην κάθε συνταγή που σου έχει βάλει ο άδερμης και η κυβέρνηση από πίσω, συν τη διαφορά πρωτότυπου γεννόσημου. Να μην μπορείς να πάρεις το πρωτότυπο, αν θες να πάρεις το πρωτότυπο να το πληρώσεις χρυσό. Και σε κάποιες περιπτώσεις <coughs> και, τα γενώσημα, και στα γενώσιμα να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή. Να μην σου λέει ότι το γενώσιμο είναι φθηνό. Ναι, είναι φθηνό, αλλά το κράτος πάλι δεν το πληρώνει ολόκληρο. Οπότε είναι λογικό εσύ να συμμετοχής σου να αυξάνεται. Σου λέει, θες να βρει άλλη λύση. Α, σύντονα πηγαίνεις βέβαια και στο γιατρό και να πληρώνεις 10 ευρώ. Ναι. Οπότε κάποιοι ασφαλισμένοι φτάνουν στο σημείο και λένε... Θα κόψω κάποια από τα φάρμακα που έπαιρνα, δεν θα τα παίρνω όλα και θα πηγαίνω ένα-ένα το κουτάκι να το αγοράω στο φαρμακείο. Να πώς μειώνεται η φαρμακευτική δαπάνη. Βγαίνουν και λένε μειώσαμε τη φαρμακευτική δαπάνη. Μειώσαμε τη φαρμακευτική δαπάνη είναι καημένε γιατί φόρτωσες το χρέος στον ασφαλισμένο. Όχι γιατί έκανες κάτι άλλο. Εσύ ναι μενσα κράτος μπορεί να μην πληρώνεις αυτά που πλήρωνες αλλά τα πληρώνει ασφαλισμένος, από την τσέπη. Πληρώνει περισσότερα του ασφαλισμένους λιγότερα, παίρνοντας λιγότερα φάρμακα Έτσι. διότι δεν μπορεί να γίνει να τα πάρει. Εντάξει. Είναι συνηθισμένο να σου πω, Μπορείς να μην το λες καημένοι, μπορείς να το λες παλιό να α, ναι, το για... να έχω πρόβλημα Όπως νομίζεις να πούμε, μπορείς να το πεις γιατί με αυτά που μιλάς... Καθημερινό να πούμε... το φαινόμενο, καθημερινό. Δηλαδή πια έχω το βλέπω να πούμε σε μόνιμη βάση τι μου έχει γράψει ο γιατρός. Ε, αυτό άστο δεν χρειάζεται θα το πάρω λιγότερο από,τι λέει ο γιατρός. Ή ξέρω εγώ έχει ένα φάρμακο συνοδευτικό. Α στο αυτό δεν χρειάζεται θα το πάρω καθόλου. Ή ξέρω εγώ έχει ένα φάρμακο για το στομάχι. Δεν πειράζει. Έχω ζαντάκ. Έχω άλλο φάρμακο όσο σπουθεί. Εντάξει. Κάνει κι άλλα τα κομμάτια του. Αυτό δεν βγαίνει να πληρώσει ο άνθρωπος. Λογικό είναι. Φίλε, τα, τα πράγματα έτσι που τα περιγράφει είναι τραγικά. Βεβαίω τα ήξερα από παλιά ότι θα γίνουν αυτά. Γιατί είχα διαβάσει του, τη Δανειακή Σύμβαση και περιγράφονται όλα αυτά που, πρω, που γίνανε και που πρόκειται να γίνουν ναι. διότι πρέπει να πούμε και το άλλο ωραία να πούμε πάω στο φαρμακοπίο, λέω Ρελίτσα να πούμε δώσ' το φάρμακο εντάξει θα μην το γράψει ο γιατρός του, δίνεις εξεπηρέτηση, μπράβο βέβαια αυτό το φακελάκι πια έχει γίνει φακέλαρος έτσι δηλαδή εννοείται, έχει εννοείται. Με, μεγαλώσει πάρα πολύ έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ το τευτέρι το τευτέρι που θυμάσαι παλιά, βέβαια, τσί, τσί, μπαρδούζα Εντάξει το γονάδο τους χρονών είναι, τα θυμάμαι έναν. Ναι έτσι μπράβο. Εντάξει τα νέα χρόνια. Τα λοιπόν έχουμε το Δευτέρικ. Γράψτε το, όχι το φάρμακο. Τη συμμετοχή γράψτε και στο τέλο του μήνα που θα πληρωθώ θα το αφού να σε πληρώσει. Άσερε και τέτοιο. Δηλαδή αν αυτό δεν είναι πίστοση στο κράτος τι είναι. Έχουμε πρωτογενές το όκλασμα να πούμε. Έχουμε. Έχουμε, έχουμε πρωτογενές. Θα το πάρουν αυτοί που πρέπει. Το να σου πω τώρα, θέλω τώρα να μου πει γιατί. Θέλουμε να πούμε στον κόσμο να καταλάβει πρώτα απ' όλα ότι οι φαρμακοποιοί είναι οι γείτονέ του, είναι οι συμπολίτε του να πούμε κτλ. που του εξυπηρετούν οποιαδήποτε ώρα. Από τη φίλη μου, εγώ μου, του παίρνω τηλέφωνο, λέω να σε λομαρεί, please niche, τι λέει θα κάνουμε σεξ, όχι τη θα ανοίξει το φαρμακείο, να μην δώσει το φάρμακο γιατί έχω του πει άρρωστο να πούμε. Τρέχει η 3 4 τα ξέρω αυτά και νομίζω περισσότερο ο περισσότερος δεν είναι τα μόνο ξέρεις. αυτό. Όταν θα πας να κάνεις εξετάσεις στον γιατρό, στο μικροβιολογικό, πρώτα θα περάσει από το φαρμακείο, να σου πει ο φαρμακοποιός στη γνώμη Όταν θες να πας σε έναν καινούργιο γιατρό που δεν έχεις πάει ποτέ, θα περάσει από το φαρμακοπείο να τον ρωτήσεις. Ξέρεις, ξέρεις να με βοηθήσει, να με κατευθύνεις. Είναι... κάνει δηλαδή την πρωτοβάθμια απερίθαλψη 100%. Θα πας να κάνεις το εμβόλιο, το αντιγρυπτικό. Θα πας να το κάνει φαρμακοποιός. Θα πας να κάνεις μια ένεση της οστεοπόρωσης, την εξαμηνιαία. Θα πας να στην κάνει φαρμακοποιός. Είναι για όλες τις περιπτώσεις. Και να σου πω και κάτι, και δεν το λέω με βαριά καρδιά. Το ευχαριστιέμαι, το γουστάρω αυτό το πράγμα. Έτσι είναι η σχέση, και είναι η σχέση να πούμε, με, με, με το, τον άνθρωπο. Με, με τον άνθρωπο. Και πολλές φορές θα το κάνεις αυτό και σε κάποιον που δεν το ξέρεις. Όταν θα σου έρθει ο άλλος στην εφημερία και θα σου πει κ Κάνουμε έναν τετανικό όρο που εκείνη την ώρα εγώ δεν δικαιούμαι νομικά να το κάνω. Τι να του πω εκείνη την ώρα. Πήγαινε πού να κάνεις έναν τετανικό όρο. Όταν από το νοσοκομείο δεν έχουν έναν τετανικό όρο και τον λένε πήγαινε στο φαρμακείο να κάνεις τον τετανικό όρο. Τι να του πω εγώ εκείνη την ώρα που άλλος έχει το πρόβλημά του και τον καημό του. Δεν σου κάνω τον τετανικό όρο. Μην τυχόν και πάρεις κάτι. Πρωτοβάθμια περίθαλψης νομίζω τα λέει όλα. Ναι. Λοιπόν, Θέλω τώρα να, να με πει στο, στο τέλο. Να... Συγγνώμη, ναι. να πω και κάτι ακόμα. Ό,τι θέλει, φίλε. Προσωπική γνώμη δεν εκφράζει κανένα σύλλογο και τίποτα από όλα αυτά. Ακούγονται διάφορα περί. ότι θα πρέπει να πληρωνόμαστε για αυτέ τι υπηρεσίε. Εμένα η γνώμη μου είναι ότι δεν θα πρέπει να πληρωνόμαστε για αυτέ τι υπηρεσίε. Όταν θα έρθει ο άλλο και θα του πάρω την πίεση, δεν έκανα κανένα μεγάλο έργο. Δεν νομίζω ότι αυτό πρέπει να πληρωθεί. Mm. Εάν να σωστά για αυτά που κάνω. Τη δουλειά μου σε φαρμακοποιός, το τελευταίο πράγμα που θα με απασχολούσε είναι αν θα πληρωθώ για να κάνω μια ένεση ή αν θα πληρωθώ για να μετρήσω μια πίεση. Για να λέμε και τα πράγματα όπως έχουν. Φτάνει στο σημείο κάποιος συνάδελφοι να το συζητάνε αυτό το πράγμα γιατί έχουν πια επιβδύσει πάρα πολλοί συνάδελφοι είναι σε καθεστώς μετρητής που σημαίνει ότι για να πάρουν φάρμακα σήμερα να εξυπηρετήσουν τον κόσμο πρέπει την ώρα που θα στα φέρει η αποθήκεση να τα πληρώσει. Δεν έχουν δηλαδή τη δυνατότητα να πληρώσουν τα φάρμακα να τους βάλουν σε, μια, σε ένα καθεστώς εβδομάδα, μήνα, όπως ήταν πιο παλιά. Σου λέει η Αποθήκη, δεν με πληρώνει δεν έχει φάρματα. Και γι' αυτό αναγκάζονται και λένε ότι, παιδιά, θα διεκδικήσω και κάποια άλλα πράγματα, ακόμα και αν στο βάθο πιστεύουν ότι δεν χρειάζεται αυτά τα πράγματα να πληρώνονται, όπω είπα, η πίεση, να σου, πάρω, να σου κάνω μια ένεση. Ναι. Ε, κάτσε τώρα κάτι είναι υπέρας από το μυαλό από μ' τι ήταν, μια σφαίρα, όχι, κάτι άλλο ήταν. Ε. Αχ ήτανε. Τι ήθελα να πω. Βάλει και το τώρα, Α, όχι, Περίμενε, περίμενε. Του θυμήθηκα. <κοί> Του κράτος όμως παρόλα αυτά με τις φαρμακευτικές εταιρείες δεν έχει την ίδια συνθήκη έτσι δεν είναι ή δηλαδή δίνει εταιρείες σου λέει δεν πειράζει κράτος είναι. Ναι εντάξει το, το κράτος ε, τις φαρμακευτικές εταιρείες κάποιες τις αγαπάει και τις προσέχει με κάποιες έχει κάνει ειδική σύμβαση. Δηλαδή αυτό που είχε βγει πριν από κάποιο καιρό και γελάγαμε πραγματικά, δηλαδή εγώ το βλέπα και έλεγα καλά σφαίρα της φαντασίας είναι, και το είχε βγάλει ο πρόεδρος, ότι ο Γιωργάκης είχε υπογράψει με Ισραη, Ισραηλινή εταιρεία... Για γεννόσημα και τόχι, ε. Για και αλυσίδα φαρμακείων. Τα βλέπαμε και έλεγα, και εγώ ακόμα έλεγα «Δεν μπορείς, σφαίρα της φαντασίας είναι αυτό. Έχει, θα φτάσει ο Γκάπ να φτάσει εκεί» Ναι, κι όμως, και όμως ο το χαρτάκι μας το βγαλε στη δημοσιότητα, το είδαμε, υπογεγραμμένο. Και αυτή η εταιρεία τώρα είναι η δεύτερη εταιρεία παγκοσμίως στον πλανήτη. Ο ΠΑΗ, Πώς τη λένε την εταιρεία, την ξέρουμε. Πώς την ξέρουμε, ΤΕΒΑ. Yeah. Η ΤΕΒΑ. Μάλιστα. Ξέρουμε η αυτή η ΤΕΒΑ με πιο διασυνδέεται, με ποια μεγάλη εταιρεία διασυνδέεται. ΤΕΒΑ, εγώ. Oh. Κάτι. Θα Κάτι από στη το θα του, του βρω να πούμε. Γιατί ξέρεις αυτά τα Ισραηλινός συμφιλόντων. Οδηγούν σε άλλες εταιρείες που ναι, ναι. ήταν επί γερμανικής, επί γερμανικής κατοχής στην Ευρώπη κτλ. Άγιε Φάρντεν και θα φτάσουν, το ξέρω. Ναι, ναι. Είναι δεδομένο αυτό. Απ' την άλλη βέβαια ε, να πω ότι για, γιατί ο κόσμος ανησυχεί και ρωτάει συνέχεια, αυτή τη στιγμή γεννόσημα από Πακιστάν, Ινδία, Φιλιππίνες, Μπαγκλαντές δεν έχουν. Ναι. Γνώμη δική μου, ρομαντική αν θέλεις, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθο, τα γεννόσημα που είναι ελληνικά. Ελληνικών εταιριών στατιστικά και μόνο επειδή βλέπω την κίνηση δεν έχω πάει ποτέ σε καμία εταιρεία να δω πώς παρασκευάζονται βλέπω ότι έχουν πολύ καλά αποτελέσματα και στην τελική είναι και λεφτά τα οποία είναι επιμέλουνε στην Ελλάδα γιατί να πάρεις ένα γεννόσιμο που κατασκευάζεται στην Ισπανία δεν λέω εγώ για Μπαγκλαντές δεν υπάρχει γιατί να πάρεις ένα γεννόσιμο που κατασκευάζεται στην Ισπανία και να μην πάρεις ένα γεννόσιμο που κατασκευάζεται στην Ελλάδα που θα πληρωθούν και οι πάλι που δουλεύουν εκεί και μπράβεις τα λεφτά γυρνάνε μέσα στη χώρα. Δεν χρειάζεται να φύγουν εκτός. Δεν ξέρω αν είναι λάθος η άποψη... Όχι, η άποψή σου είναι πάρα πολύ σωστή, αλλά πρέπει να σου πω ότι καμία εταιρεία που βγάζει χρήματα, ληφτά, φράγκα, ναι. δεν τα αφήνει στην Ελλάδα. Διότι... αυτό τώρα δεν έχεις αφήνει... Κινδυνεύει να τις ακατασχέσεις. Ένα βράδυ να ξυπνήσεις το πρωί. Να ξυπνήσεις το πρωί. Μεγάλο λογαριασμό μηδέν. Έκαμπορτο και ενατόμο δεν είχα μέσα να πούμε εκατό εκατομμύρια. Πούς στο διαλοπήγανε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι για να μην πεις μετά τα νέα μέτρα να τα χωνέψω και εγώ να παραδύσω, βάλω ωραίο, έτσι, να περίμενε να... να πούμε να τους βάλω πικιφλούτη να μου oh, πικιφλούτη θα βάλω ενώ ακούτε το τραγουδάκι του σπίκι φλούτη να πούμε εδώ πέρα ε, σκεφτείτε το και πράξτε αναλόγως μπορείτε στη διάρκεια της εκπομπής 210-6042-541 να πάρετε τηλέφωνο να ρωτήσετε του φίλου μου τον του φαρμακοποιό ότι γουστάρετε να πούμε εντάξει και γράψτε η στο chat στείλτε email, στείλτε περιστέρια σήματα καπνού ότι γουστάρετε εντάξει Είμαστε πάλι εδώ ακροατάκομαι με το φίλο του νηπόλη του φαρμακοτρίφτη γεια σου ρε, να πούμε γεια σου ρε, μπαρδούζα χάρηκα πολύ ρε, φίλε, που σε είδα να πούμε. Εγώ, να πούμε χάρηκα που σε είδα παρόλο που μιλε πράγματα που να αλλά δεν φτασες, εσύ τι να κάνει <κυκλή> για την ενημέρωση γίνονται αυτά τα πράγματα λοιπόν, και θέλω να μην τώρα τα, νέα μέτρα, τα οποία τα ήξερα βέβαια τα... ότι θα συμβούνε αλλά ο κόσμο αγρό να αγοράζει, πέφτει και η προπαγάνδα σχετική κτλ αλλά θέλω να μην πει εσύ που τα ξέρεις από μέσα να πούμε ποια είναι τα, τα νέα μέτρα, τι πρόκειται να συμβεί με τα φαρμακεία και τους φίλους μου τους φαρμακοτρίφτες να πούμε λοιπόν ε, δευτέρα βράδυ έσκασε το παραμύθι ξαφνικά ξαφνικά ε, εντάξει όλοι το ψιλοξέραμε αλλά όλοι κάναμε ότι δεν το ξέρουμε μας είχανε δώσει μια περίοδο χάριτος να περάσουν και οι εκλογές να μην μας στε Ξέρετε πως είναι αυτά τα πράγματα προεκλογικά, ε, αλήμουν, τι, αλλά τώρα πια έχουνε ξεφύγει τελείως, δεν τους μοιάζει τίποτα, ούτε η εκλογή ούτε τίποτα. Θες κάνει το εξής παραμύθι, Κυριακή μεθαύριο ψηφίζεται, κατάργηση του ιδιοκτησιακού, δηλαδή φαρμακείο μπορείς να ανοίξεις μπαρδούζαμ αν, πολύ εύκολα πια. Την έκανες την τύχη σου. Στο τραχτεράκι πάνω να το πούμε. Π, πάνω στο τραχτεράκι. Τι, τι, τι διαστάσεις παίρνουν. Πέντε, πέντε τετραγωνικά μέτρα χρειάζεται. Πέντε τετραγωνικά. Πέντε, τετραγωνικά στο τραχτεράκι πίσω στη γαρότσα, στην καρότσα. Στην καράτα. Ανοίγω φαρμακείο. Στην στο φαρμακείο σου. Και πες μου τι. Πες μου τι. Με τι, ποια υποχρέωση. Μια υποχρέωση θα έχω μόνο. Μια υποχρέωση. Να με έχεις εμένα. Μπράβο. Με το ένα τη εκατό. Υπάλληλο να πούμε. Υπάλληλο, με το 1%. ένα τη εκατό. Ένα φαρμακοποιείο και 1% θα έχει ο υπόλοιπος. Πού όπου μισάχνεις φίλης τώρα, τα βιάγκρα όλα δικά μου να πούμε Όλα όλοι. τα βιάγκρα δικά σου, Φίλου. όλα τα σιάλης, όλα τα levυτρα δεν θα σπεύθουν με τίποτα. Με τίποτα, εντάξει. Ωραία, μανάρα, αλληλούδους έφυξε τώρα να πούμε. Για πες λοιπόν. Και Α, βέβαια αλληλού. όπως όλοι καταλαβαίνουμε αυτό το κάνανε γιατί ο μανάρης, ο κρεοπόλης και ο Μπακάλης Θέλανε να ανοίξουν φαρμακείο. Στα δύο κιλά παγιδάκια έναν τυπών δώρο, ένα δώρο. Τι λέω ρε μεγάλο. Δεν έχει... Ε, δεν έχει καμία σχέση με τα supermarket αυτό. Όχι, τι. Όχι ρε φίλε Κάποιος νομίζω το σκέφτηκε αυτό. Όχι δεν νομίζω. Να πω. Με τώρα κάποιος εδώ πέρα που το έγραψε. Όχι δεν είναι έτσι. Του ξέρει Καμία σχέση δεν, δεν έχει νομίζει. με τα σούπερ μάρκετ. Δεν σκέφτονται το σούπερ Ούτε πρόσθετα. με τις αλυσίδες έχει αυτό να κάνει. Τίποτα. τίποτα Λοιπόν πάει λοιπόν το ίδιο ιδιοκτησιακό. Καταργούνται οι αποστάσεις. Που ήταν και πολύ... τα φαρμακεία όπως όλοι ξέρετε ήταν και πολύ μακριά το ένα απ' το άλλο. Για να βρεις ένα φαρμακείο έπρεπε να καλύψει χιλιόμετρα. Πόσο ήταν πριν? 120 μέτρα. 120 μέτρα. Τώρα δεν υπάρχει. Δηλαδή κάνουμε το ένα δίπλα στο άλλο. Πολύ κολλικά. Ο ένα πίσω από τον άλλο να πούμε τρενάκι να σας πούμε. Τρενάκι. Όχι βέβαια ότι μπορεί να συμβεί αυτό. Όχι προ Όχι. Κοίταξε το να φτιαχτεί ένα φαρμακείο δίπλα στο άλλον δεν γίνεται εκ των πραγμάτων. Διότι έτσι όπως κάνουν τώρα με αυτά τα νέα μέτρα που θα μας πεις, όλα τα φαρμακεία θα, θα κλείσουν. Και λίγο. θα πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, θα παίρνεις τη φέτα σου, θα παίρνεις έτσι, του... το, προϋπαντικό σου, το προϋπαντικό σου, θα παίρνεις και το ξεσηκωτικό σου, πάντα όλα, όλα, όλα, όλα, μέσα. όλα μέσα. Βέβαια τώρα υπάρχει το εξή ερώτημα, θα πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ να αγοράσεις. Εντάξατε να πούμε ότι μπήκε το φαρμακείο στο σούπερ μάρκετ. Θα πηγαίνει τώρα ο ασφαλισμένος και θα λέει στο φαρμακοποιό εκεί μέσα από τον υπάλληλο ε, επειδή δεν έχω τώρα δάνεισε με ένα φάρμακο να πάω στον γιατρό Κοίτα, αυτό το σούπερ μάρκετ είναι σκλαβενή Βασιλόπουλος, Βερόπουλος, Καρφούρ Λέμε έχει... τώρα το... Ναι, λέμε τώρα το Καρφούρ που στον Άλυμο έχει ήδη το φαρμακείο μέσα και περιμένει μπορεί να ανοίξει Και θα του λέει ο Καρφούρ, Carrefour... ναι βεβαίως, βεβαίως Κυριάννη πάρ' το φαρμακό σου και έλα σε 20 μέρες να μου φέρεις τη συνταγή ή δεν έχω να σε τη συμμετοχή, γράψτε και στο τέλος του μήνα που θα πληρωθώ. Ή πάρε μου την πίεση, ναι. κάνε μου την ένεση. Ναι, ναι. Και όλα αυτά θα στα κάνει ο, ο Καρφούρ και ο καθένα ένας καρφούρ. Θα πάρεις το πολύ του Ναύτου και του Καντήλα που mm. λέμε, έτσι. Mm. Μάλιστα. Ε, αυτά λοιπόν είναι τα μέτρα που θέλουν να περάσουν. Και δεν είναι και καθόλου δύσκολο να περάσουν. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς είπαμε ότι δεν γίνεται, πρέπει κάτι να κάνουμε. Να, κινητοποιηθούμε, να κινητοποιηθούμε επαόριστο. Παρασκευή, Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο. Το Σάββατο το τονίζω, γιατί το Σάββατο τα φαρμακεία κανονικά είναι κλειστά. Ναι. Πάντα εφημερεύοντα Με τον Όμολο Βέρδου, γιατί τον ξεχνάμε αυτόν τον καραγκιοζάκο με τον Όμολο Βέρδου που απελευθέρωσε το ωράριο και άνοιξε να πούμε τους ασκούς του αιώλου, μπορεί ο άλλος να είναι ανοιχτός και το Σάββατο, 8 το πρωί με 11 το βράδυ. Πολύ ανθρώπινο ωράριο. Τραγικά ανθρώπινο ωράριο. Εγώ δηλαδή που στο φαρμακείο είμαι μόνος, μου, θα κάθομαι από τις 8 το πρωί μέχρι τις το βράδυ. Θα βάλω και ένα γειαφτάκι μέσα, την πέφτω εκεί στο κρεβατάκι, ξυπνάω το πρωί έτσι. ξανά στο φαρμακείο. Δηλαδή τι διαφορά έχει ο Τσοχατζόπουλος στη φυλακή, πιο καλά θα περνάει από μένα. Εννοείται, εξ, εξυπακούεται οπότε, γιατί δεν δουλεύει κιόλας. Και το έτσι, πρόνος. μπράβο. Ξαναγυρνάω λοιπόν λίγο πίσω και λέω ότι και το Σάββατο είναι απεργία. Οι διευρυμένοι πρέπει να κλείσουν, διότι πλέον αφορά και αυτούς. Μέχρι τώρα όλα τα μέτρα που περνούσαν αφορούσαν τους μικρομεσαίους παναγωγούς. Αυτοί που θεωρούνταν μεγάλοι σου «Σας κλείσω όλους, εγώ θα σας πάρω παραμάζωμα. Σα ανοίγω όμως, και τα ανοίγω, εγώ θα το θέλω, Ναι, τώρα όμως στις αλυσίδες των φαρμακείων και τα μεγάλα supermarket μπορεί να τα ανταγωνιστεί ο μεγάλο φαρμακοποιός. Δεν mm -hmm. ναι, νομίζω. Μάλλον τώρα το Τζουζι κι αυτόν τον Όσο να είναι. Όσο να είναι. Αλλά εντάξει, άμα το Τζουζι του Τριπούλα του νομίζω θα έχει και το κατάλληλο φάρμακο mm -hmm. για να του φτιάξει Έτσι, το πράγμα. θέμα. Λοιπόν, θα συμβάλλω φίλε μου, επειδή ξέρω ότι σας αυτά, ναι. θα συμβάλλω μια κομματάρα τώρα, πολύ special, του ναι. κόραν του Μπρέκουβιξ. Βάλε, βάλε να ακούσω. Αν τα και επιστρέφουμε. και τα κουμπινάκια απ' έξω φίλε πόλητε να πούμε δύσκολα τα πράγματα ήρθε η άνοιξη έχω τη σφαλακή φου... φουντοσές πράγματα θάματα, τα... θα έμαθα φτιάξω λοιπόν, εγώ θα σε φτιάξω μισθά λοιπόν, να προφύγα σε λίγο να σηκώ τώρα εντάξει ξέρω το αε... γεννόσιμο θα στο γιατί σε έχω από κοντά ρε η <Κι> να πούμε εντάξει γεννόσιμο ψυγεννόσιμο προς το παρόν δεν έχω τέτοια προβλήματα προς το παρόν η λελούδα δεν έχει παραπονηθεί ακόμα εντάξει, εντάξει, εντάξει. Ένα, βοηθητικό. ένα βοηθητικό όμως ξέρει για, να... για να μην σταματά δηλαδή. Μπράβο ρε φίλε, non stop, Νόν στόπ machine. στις τετράρο, σεξ μασίν Πουά, σεξ μασίν Πουά, αυτούς να σου σεξ μασίν Μπράβο ρε φίλε Πουά, θα Πάνω στο τρακτέρ, κάτω από το τρακτέρ, μέσα στην καρότσα, έξω από την καρότσα Πάνω στα σπαρτά, μέσα στα οργώματα Πάνω στις αγγελάδες Δίπλα στα πρόβατα Πουά, με φτιάξεις τώρα να πούμε Λοιπόν, να πω, τώρα που λέμε την άνοιξη και τα λοιπά. Mm. Ε, Τον Απρί, mm -hmm. Πόσο 24 ώρε είναι αυτή, τι είναι αυτή. απεργία. <coughs> <coughs> Φίλε <coughs> να, <πούμε. coughs> <coughs> να, να το έτσι, πούμε. Μην πέσει η ανάπτυξη να πούμε. Εσύ, πάντοτε είναι τυπική σε αυτό να Εντάξει. Να το πούμε, <coughs> τα παιδιά είναι καλά. 24, αντι 48. 48, 48 και, πουλί... και πουλή. βία είναι mm. να πούμε. <coughs> Πρέπει να πάρουν διάγραφα για να το κάνουν. Απ' την άλλη όμως εμείς αγκλάδος δεν είχαμε κατέφθει ποτέ, ποτέ σε πανελλαδική απεργία. Και το είναι σπουδαίο αυτό να το πούμε. Πολύ σπουδαίο, δηλαδή νομίζω ότι πλέον καταλάβαμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας, εμείς και οι άλλοι, ότι είμαστε όλοι ένα. Mm. και έτσι είναι, όλοι είμαστε ένα, όλοι είναι αλυσίδα. κατέβουμε και εμείς με ομόφωνη απόφαση, 1700 φαρμακοποίη ήταν αυτές τη συνέλευση, ομόφωνα αποφασίσαμε ότι θα κατεύουμε στην ε, πανελλαδική και η απόφαση της απεργίας ήταν πάλι ομόφωνη, δεν υπήρχε ούτε μία αρνητική ψήφος. Μπράβο ρε φίλε, αυτό είναι και, πολύ ευχαριστώ. Και το άλλο να πούμε ότι πάλι για πρώτη φορά οι φαρμακαποθήκε είπαν ότι δεν θα προμηθεύουν φάρμακα στους απρεποσπάστες. Για λόγους όμως δημόσιας υγείας, αν κάποιος θεωρεί ότι θέλει να ανοίξει, θα τον εξυπηρετούν με το να πάει μόνος του ο φαρμακοποιός να πάρει τα φάρμακα από τη φαρμακαποθήκη. Αμπράβο ρε φίλε, μπράβο, αυτά είναι πολύ ωραία νέα που μιλές να. Mm -hmm. Μπράβο ρε φίλε. Κοινό μέτωπο, Μπαρδούζα, κοινό μέτωπο. Ναι ρε Παναγία μου, να πούμε, ξέρεις πόσο το φωνάζω ε. εδώ πέρα αυτό Να μη σου πω ότι το φωνάζω από τότε που γεννήθηκα, να πούμε, το 85 Έτσι Έτσι, τρύπη χρόνια Τσιλικάς ρε, είδες τσιτουμένο, δέρμα Α. ρε που έφερε ρε Μις λουλούδο με κρατάει, μις ε, λουλούδο είναι ε, η λουλούδο. Για πες μου τώρα, αλλά να πούμε Έχουμε τίποτα άλλο να πούμε για το... Α, να το πούμε και αυτό ρε φίλε Βάζουν αυτοί που δίνουν οι ασφαλισμένοι <σκεκή> σε κάθε φάρμακο που παίρνει χώνει και ένα νευράκι να δίνει. Ένα νευράκι να το πάρουν αυτό. Ένα νευράκι. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, ο, εκτός από, πες το αυτό γιατί μου αρέσει <σκή> να πούμε. <σκή> αρέσει, <εσ'> αρέσει. <σκή> αυτό. Μ' αρέσει φτιάχνουμε Εκτός από τα εμβόλια για τα παιδιά... Να εμβολιαστούν <σκή> τα παιδιά, όλα τα <σκή> παιδιά <σκή> να, εμβολιαστούν. να εμβολιαστούν. Να εμβολιαστούν, ζήτω οι άγιοι φάρμε να πούμε, ζήτω οι άγιοι μεγάλετε. Λοιπόν, και εκτός από κάποιες περιπτώσεις σε πολύ βαριές ασθένειες α πούμε εντάξει, που δεν το χρεώνουν το ευρώ. Όταν λέμε τώρα γιατί έρχονται κάποιοι ασθενείς και μου λένε Εγώ έχω λέει χρόνια πάθηση, έχω άσχημα, έχω πίεση. Όχι, τσι, δεν αυτούς. Δεν είναι χρόνια αυτό ρε. Όχι. Δείτε όρθιος από μικρό παιδί είναι χρόνια. Όχι εσύ, θες και το έπαθες. Μπράβο, μπράβο θα το πληρώσεις το ευρώ. Δεν ανασένεις σωστά. έτσι ε, αν είσαι πολύ πίεση, γιατί θες. Γιατί θες, τι, τι συμβαίνει, δεν κατάλαβα. Ας ας ας αραβε Ακούσε λίγα, τι λίγα. Αυτό είναι που πρέπει τον πατής κάπου να πούμε. Δεν είναι ασφαλισμένος. σωστά, χαμένε, το λοιπόν, Μέσα στις διεκδικήσεις μας λοιπόν είναι και αυτό. Να αφαιρεθεί το ένα ευρώ και να μην φτάνει ο ασφαλισμένος να πληρώνει 50% συμμετοχή. Αχ, χέρμα ασφαλισμένη. Ε, καλά κάνω εγώ που είμαι ασφαλισμένος. Την καλύτερη δουλειά κάνεις. Την δηλαδή, καλύτερη δηλαδή, δε δουλειά δεν άμα Δεν παθαινίζεις την καλύτερη. Δεν νιώθεις. Άμα δεν είμαι ασφαλισμένος... δεν πράγμα, ρε. Δε Όλες ξέρω που είναι, είναι κάτι γυρόντια, κάτι έτσι καταλιώνεις. Και ασφάλεια αυτή πάρω στην νεολαία. Μπράβο ρε. Τσασφαλίζουνε, νιώθει ο άνθρωπος ασφαλίζεις. Εννοώ νιώθως ανασφαλίζεις, λες άσε, μην αρρωστήσουν καλύτερα. <laughs> <laughs> άσε, πάμε με ακούσει γέρους να πούμε, εγώ όταν ακούω οι γέρους, ενώ δεν ασχολούμαι με το χρηματιστήριο, νομίζω ότι είμαι στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών. <laughs> και πάνω η πίση, και κάτω το με τη σου. Για πες, για πες. Κάναμε λοιπόν μια ανάρτηση να πούμε και στο πλατεία radio στο πλατεία radio.gr Κάναμε μια ανάρτηση που βγαίνει ο γιατρός και λέει πόσο παραμύθινη αυτή η ιστορία με τη χοληστερίνη να πούμε. Yeah. Και ότι αυτό που παθαίνουν οι άνθρωποι δεν είναι ότι μαζεύει τη χοληστερίνη με στα αγγεία κτλ. αλλά γίνονται φλεγμονές από διάφορα άλλα πράγματα. Και η χολυστηρίνη, θα σου πω το άλλο ρε παιδί μου, έχεις το μυρός στο πυρί να πούμε, εντάξει και του βάζει μπροστά του ένα σκασμό πράγματα να διαλέξει. Τι θα διαλέξει, του λίπος mm. και τη ζάχαρη. Σωστά yeah. Άμυση να πούμε τέτοια ενέργειας. Παίρνω ενέργεια κατευθείαν. Του παιδί ξέρει. Μετά τους σκίσουμε εμείς. Λοιπόν, η απάτη όλης αυτής της ιστορίας γιατί όλα αυτά τα σκευάσματα που βγήκαν. Κάτι light, κάτι barbell -bar light, κάτι έτσι καταλιώς. Θάνατος για τον οργανισμό. Όλη αυτή η ιστορία. Πολύ φράγκα φίλε. Πολλά λεφτά. Ε, ρε, τσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι να το πούμε. Έτσι, έτσι, Αλλά και έτσι. να επιστρέψουμε στα εμβόλια. Έτσι, να το πούμε. Είδες καλή άνθρωπη είναι. Θέλει yeah. του κόσμου. Που όμως. Δεν μας λένε οι γιατροί στα παιδικά τα εμβόλια Τι βάζουμε, Ότι βάζουμε. έχει μέσα αλουμίνιο Έτσι Ότι έχει δράργυρο Ότι έχει ένα σκασμό πράγματα να πούμε. Εντάξει, Τέλος πάντων Θα συμβάλω κι άλλο ένα τραγουδάκι Και θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε για αγκόμενες και για άλογα εντάξει, Που νομίζω ότι συνδέονται Μεταξύ τους πάρα πολύ γλυκά Πάμε πάλι στον Μποράγ Σαββέν, σαββέν, σαββέν, σαββέν, σαββέν, σαββέν, σαββέν, σαββέν, σαβέν, σαβέν, σαβέν, σαβέν, σαβέν, early one morning while making the rounds I took a shot of cocaine and I shot my woman down I went right home and I έβαλα και του μπλους της κουκαένισης εδώ πέρα φίλοι οι mm. μια και μιλάμε για τα φαρμακευτικά σκευάσματα να, να το πούμε τα και αυτό φυτά. έτσι φαρμακευτικά φυτά και όλα αυτά λοιπόν τώρα δεν ξέρω να πούμε άμα σε προκύψει καμιά άλλη πληροφορία που έχεις τον νου για τα φαρμακεία και αυτά τι λέμε να πούμε <συσκίδεσαι> εντάξει όχι εντάξει την Κυριακή έχουμε συγκέντρωση στο Σύνταγμα ψηφίζεται το νομοσχέδιο πιστεύω να είμαστε όλοι εκεί. Πόσοι είσαστε να πούμε, κανένα δεκαετία χιλιάδες. Έντεκα χιλιάδες όλοι στην Ελλάδα. ότι θα κατεβάσουνε λαό στο πούλμαν και έτσι. Να... Πριν κουφάλες να πούμε, όταν ήταν του Πασόκ, κατεβαίνετε με τις ημέρες να πούμε για από το χουριό από πάνω, από του νεύρο να πούμε, του Σατανά, στο και Ήταν Θα και τώρα, ογάπ, ήταν ογάπ. Ήταν ογάπ, Πού είστε ρε δεν αναγκηνάζετε φαρμακοποιεί για να κατέβετε στο Σύνταγμα. Ε, τι, ώρα, τι ώρα είναι η συγκέντρωση. Ε, δεν ξέρω θα μας στείλει μηνύμα ο Λοιπόν ασφαλισμένοι και μη ασφαλισμένοι. Το νου ρημάλια. Θα πάτε στη βλατεία συντάγματος να συμπαρασταθούμε στους ε, συμπολίτες μας να πούμε τους φαρμακοποιούς. Έτσι. Δεν είναι ξεχωριστός κλάδος. Είναι συνάνθρωποι μας. Το νου σας ρημάλια. Θα σας το υπενθυμίσω εγώ και στις άλλες εκπομπές. Μην πείτε το, το ξέχασα και... Είχα να πλύνω τα ρούχα, να πούμε να, αυτό, να πλώσω τον τραχανάκι τέτοια. Δεν μασάω Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουμε για τα πολύ σοβαρά να πούμε Έχει, έτσι. Τα πολύ σοβαρά. Καναλουγάκι με λούγα δε φίλε, ξέρω ότι αρέσει τα να πούμε. Εντάξει, κάτι γίνεται δεν πας Για πες, για πες, έχεις τι έχεις. Έχω δυο. Έχεις δυο. να παιδί μου να πούμε. Και πώς νιώθεις με λόγα Και δεν Έχω, <laughs> έχ, έχω βρει άλλο τρόπο γιατί. Εσύ είναι... θα το κλείσω στο φαρμακείο με τα λίγα να πούμε. Θα πάρει όλος ο κόσμος αλλόγατα, θα στο φαρμακείο. γεια σου αυτό, θα πάρει όλος ο κόσμος αλλόγατα και κλοφορούμε έξω με τα αλλόγατα. Τους ξέρεις τους Άμις στην Αμερική να πούμε. Τους ξέρω τους Άμις Έτσι ρε. Ρε, θα γίνει όλοι να <laughs> τα κάρα ρε, να πούμε και τέτοια ωραία πράγματα. Ρε. <laughs> Αλλά τι, δε, τι δε mm. Τα να πούμε. Πολύ. Τα ντύνουν, Πολύ. Τι δεν ήταν τέτοια. Τα ντζ, τα ντζ, Για να του γνώσει να πούμε το παιδί. 300 ώρες τουρκικές να πούμε. Τσέχηκε η να πούμε. Δεν είναι πράγματα τα ρε άδερ. Τα γυμάνισε όλα. Όχι όχι εμείς έχουμε άλλη νοοτροπία. Άλλη νοοτροπία. Να γκρινά τα κομμεράκια πάνω στα λόγια. Έτσι να πούμε. Αρχιελάδα ρε. Έτσι. Τα χωράνε ένα φορεματάκι. Βραχιά δεν είπε τότε. Έτσι δεν θα πω ένα βραχιάκι τέτοια πράγματα. Ωραία θα κάνει τους κόρυπους εδώ το μαλλί να πούμε. Να μπορείς να κάνεις μια έτσι και να καλπάζει πάνω στο άλογο. Και να καλπάψει. Μην φύγει να πούμε ότι πρέπει να αποφύγουν άλλο άλογο να κοιτάζουν το κουμνάκι να πούμε τρελαθούμε. <laughs> εντάξει, συμμετάνα πράγματα να πούμε, εντάξει, εντάξει, ωραία, ωραία. Λελούδο, κανόνε η Μαρίνα, θα σπίτι να με βγάλει στον άδεια, ε. Αστεία κάνουμε εδώ πέρα με τον άνθρωπο, να πούμε, άντει εσύ. Αντίθετα, θα παίρνει όλα τη μετριτή να πούμε. Για πες δε φίλοι γενικώ τώρα για την κατάσταση. Πώ τη βλέπεις να πούμε. Πώς θα βλέπει τα πράγματα. <laughs> Μαύρα και έραχνα. Δράματα βλέπω τα πράγματα αλλά τέλος πάντων... ναι. Η Ελπιδά πεθαίνει τελευταία. Όχι φίλε, ο Μητσοτάκη πεθαίνει τελευταία. ...χάσα. Αυτό σημαίνει πριν να γεννηθεί ο Μητσοτάκης η Ελπιδά πεθαίνει τελευταία να πούμε. Ξέρει κανείς πότε γεννήθηκε ο Μητσοτάκης. Όχι βέβαια. Ούτε ο ίδιος. Ούτε ο ίδιος, Πού να θυμάται τώρα να πούμε. Ο Μητσοτάκης υπήρχε πάντα. Α μπράβο, α μπράβο. Όποιον και να ρωτήσεις, θυμάται το Μητσοτάκη. Μπράβο ρε φίλε μικρά παιδιά, μεγάλους, γερόδινα όλοι, όλοι, πεθαμένο ρωτάς, του ξέρει <χωσί> το ξέρει το Μητσοτάκη ένα περίεργο πράγμα <χωσί> τι είναι αυτό, <χωσί> για περίμενε γιατί μπορεί να είναι κάποιος ακροατάκος μισό λεπτάκι εντάξει το εξασφαλίσαμε και αυτό να πούμε, όλα καλά τι να κάνουμε ρε φίλε να πούμε έτσι που λες ώστε έτσι λες ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Εσύ πώς νιώθεις να πούμε, αισιόδοξος ή απεσιόδοξος. Όχι, εγώ είμαι αισιόδοξος, Εκφύσεως εσύ αισιόδοξος, mm. μάλιστα. Mm. <coughs> Πού ελπίζεις δηλαδή, σε τι ελπίζεις, για πες. Στη συλλογική δράση ότι όλοι μαζί θα του στείλουμε κάποια στιγμή στο Βιάνο <laughs> και θα, θα μπορέσουμε να αλλάξουμε λίγο τα πράγματα. Βέβαια, σε καμία περίπτωση δεν θέλω να ξαναγυρίσουμε εκεί που ήμασταν mm -hmm. Γιατί εκεί που ήμασταν μια ουτοπία ήταν Ένα ψέμα, ένα ήταν. ψέμα ένα ήταν Ένα ψέμα, ψέμα ήταν Ένα ψέμα το χρήμα, ένας πλουτισμός ε, κατασκευασ, κατασκευασμένος Δεν υπήρχαν αυτά τα λεπτά ε, ναι, Η ελπίδα μου εμένα είναι στα, στα παιδιά Αν καταφέρουμε και φτιάξουμε μια άλλη νοοτροφία, μια άλλη νοητική, μια πιο ανθρώπινη, πιο κοντά στη Σ' αυτό που είμαστε φτιαγμένοι να είμαστε, σε αυτό που θέλουμε να μας κάνει να είμαστε. Εκεί κολλάνε και τα άλογα, εκεί κολλάνε και τα χωράφια, εκεί κολλάνε και... η φύση, όλα εκεί κολλάνε. Αν μπορέσουμε λίγο να γυρίσουμε πιο πίσω, σε πιο ανθρώπινε αξίε, στην παρέα, στου φίλους, στο κοινό, στο κοινό δεν είναι κάτι δικό μου και κάτι δικό σου Λέξει, ρομαντικές ε, απόψεις Α, Αλλά τουλάχιστον στο δικό, μου, στο δικό μου το μικρό κόσμο λειτουργούν Και λειτουργούν ωραία, mm. λειτουργούν καλά, έχουν αποτέλεσμα, το βλέπω δηλαδή Άκου Φιλαράκου, να μου σι, να σιπώ κάτι Να πω και εγώ τώρα, μην βάζει να πούμε να σκέφτομαι τώρα Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σιπώ ότι το χρήμα όλο αυτό που λες που εμένα δεν μοιάζει το χρήμα και τα Το χρησμένο το, το ξέρεις αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό το ότι αυτό το χρήμα ήταν ψεύτικο αυτό δεν είναι αληθές. Να σου πω Διότι ο άνθρωπος που πληρωνόταν για μια δουλειά που έκανε τα χρήματα που έπαιρνε ήταν η ανταπόδοση για την εργασία που έκανε. Δηλαδή δεν ήταν ψεύτικο αυτό. Παρήγαγε έργο ο άνθρωπος και έπαιρνε χρήματα. Δεν του τα χάρισε κανένας. Εκτός βέβαια τώρα κάτι που παίρνανε να πούμε, κάτι φίλοι μου αγρότες, κάτι επιβουτής και τέτοια, αλλά πρόσεξε, ήταν και η μουύφα να πούμε. Του λέγανε με τουργός το κουράφι, πάρε αυτά τα φράγκα, ξύλωσε τα δέντρα, πάρε αυτά τα φράγγα, πέτα το προϊόν να πούμε στη χωματερή, τα θυμάσαι αυτά, έτσι. Λοιπόν, ο φτωχομπινές να πούμε, άλλους του είναι και δίποτε φράγκα στο χέρι του να πούμε, σλύ, για να με του λένε αυτοί, μιλάνε καλή η Ευρώπη, οριστού είναι πράγματι καλή, πέταγε τη σουδ Λέει θα πάρω με τη λοιπόν, πάρω και μετά πάρε την λοιπόν πάρε το τραφηράκι και πήγαινε όρκος σε και δεν σε βλέπω καλά ξαναγείρνα στη γη άσε που τώρα δεν ξέρω αν θα του μείνει η να πούμε έτσι να στη φορολογούνε αν δεν του την πάρουν όχι αν δεν του την πάρουνε ναι, κοίταξε αν δεν <συντήν> θούμε όπως είπες και αν δεν γυρίσουμε σε αυτές τις παλιές αξίες είναι δεδομένο ότι και τα σπίτια θα χαθούν και τα χωράφια θα χαθούν και τα πάντα εχθές ενώ είχαμε εκπομπεί εδώ πέρα πήρε ένας τηλέφωνο, δεν τον ήξερα τον άνθρωπο, από αλλού βρήκε το τηλέφωνο μου και μου λέει έχω σοβαρό πρόβλημα, η οπορία θα με πάρει το σπίτι και τι να και τέτοια και έψαχνα να βρω ένα φίλο δικηγόρο να τον δώσω να πούμε και τα λοιπά ένας, δεν σου λέω δεν τον ξέρω, όπως άκουσα να πούμε ένας άνθρωπος ευγενής, αξιοπρεπής και τα λοιπά λέει βρίσκομαι σε πάρα πολύ δυσκολή θέση δεν είναι καναριμάλιστη κοινωνία δεν δηλαδή, τος σου πω. Νικότος άνθρωπος να πούμε. Χιλιάδες είναι έτσι. Μπράβο. Απλώς το αναφέρω δηλαδή ότι του βλέπουμε ο καθένας δίπλα μας να πούμε. Κοίτα, καθένας, εμένα έτσι. χθες από την άλλη με πήρε τηλέφωνο στο φαρμακείο μια κυρία ευγενέστατη, ευγενέστατη και μου λέει είμαι από τη Citibank να σας δώσω λέει μια κάρτα εφόρου ζωής. Με το που άκουσα εγώ στη Citibank πριν μου πει τι θέλει. λέω σας ευχαριστώ, δεν με ενδιαφέρει. Μου λέει μα θέλω να σας δώσω μια δωρεάν κάρτα. Λέω κυρία μου είδατε λέω ότι είμαι ευγενικός. Τι με προκαλείτε. Σας ζήτησα κάρτα. Σας πήρα τηλέφωνο εγώ ο υπόλοιπος να σας πω θέλω μια κάρτα εφόρους ζωής. Δωρεάν. Δεν τη θέλω λέω την κάρτα σας. Κρατήστε για τον εαυτό σας. Εγώ ούτε κάρτα θέλω, ούτε διακοποδάνιο θέλω, ούτε καταναλωτικό δάνειο θέλω. Θέλω να έχω τα παιδάκια μου, τα παιδάκια των φίλων μου, τους φίλους μου, το χωράφι μου, τα, τα ζωντανά μου και τη δουλειά μου. Αυτό θέλω. Απλά πράγματα, ούτε πλουτισμούς, ούτε υπέρ μετρεως καταναλωτισμούς, να πούμε. Ναι. Αυτό, αυτό έλεγα να γυρίσουμε λίγο πιο πίσω, να αναλογιστούμε τι έχουμε πραγματικά ανάγκη και τι όχι. Εγώ αυτό δεν θα, θα το έλεγα πισωγύρισμα, να γυρίσουμε πίσω, εγώ θα το έλεγα πάμε μπροστά, να το κάνουμε αυτό. Ναι, ναι, εντάξει. Διότι αυτό το πράγμα είναι πισωγύρισμα, δηλαδή, όταν ο άλλος ο καθήκης, να πούμε, μη πουλάει και Βλέπεις τηλεόραση ρε παιδί μου, έτσι δεν λέω για σένα εντάξει εγώ δεν έχω ήτανε. Λοιπόν βλέπεις, ο άλλος τηλεόραση. Εγώ έχω αλλά δεν προλαβαίνω. Εντάξει, το χειρός Το χειρός είμαι. Έχεις πολύ καιρός να πούμε. Λοιπόν, και ο άλλος λέει δωρεάν δεν θες, σε δίνω τηλεόραση δωρεάν. Αν δεν είναι δωρεάν... Σε πουλάει τον τρόπο ζωής και τη διαφήμιση να πούμε, να σε κάνει να πας να καταναλώσεις, να γίνεις ένα καταναλωτικό γουρούνι να Να το ένα, να ψουνείς το άλλο πράγματα δεν τα χρειαζόμαστε ρε Πόσα χρόνια ρε, την περνάμε με ένα κρασάκι, να πούμε και μία ρέγκα Βγάζουμε τα οργανάκια, παίζουμε τη μουσική μας, να πούμε Κάνουμε του χαβαλέ μας κτλ. τα λοιπά. Αλλά πο αυτό που λέγαμε πριν πώς να αλλάξει αυτό το πράγμα, να πούμε Λες να τους ρίξουμε αυτούς, να πούμε Και μετά, για πέσει υπόλοιπτα, να πούμε, έχεις τίποτα στο νου σου Αυτό το μετά είναι ότι όλους μας κολλάει και δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε μετά Όταν θα πέσουν αυτοί Εγώ ξέρω υπόλοιπτα, δηλαδή Ξέρω τι θα ήθελα εν πάση περιπτώσει. Yeah. Ξέρω τι θα ήθελα. Yeah. Κοίτα να δει. Αυτή τη στιγμή να πούμε παγκοσμίω αποφασίζουν οι τράπεζε εντάξει. Yeah. Mm. Δηλαδή του ανθρώπου, του Να το πούμε αυτό. Ωραία. Yeah. Λοιπόν πότε μπορεί να φτιάξει η ζωή μα. Όταν εμεί οι ίδιοι θα καθορίζουμε το αύριό μα. Πώ θέλουμε να ζούμε ρε, παιδί μου. Yeah. Ακόμα και, και η μαλακία να αποφασίσουμε. Δεν πειράζει, θα το διορθώσουμε, θα ξαναμαζευτούμε και να πούμε παιδιά κάναμε μαλακία το φτιάξουμε το πράγμα. Yeah. Στην άλλη περίπτωση που βγαίνει ο άλλος και αποφασίζει για μένα, καταλαβαίνεις, οπότε δεν έχω λόγο. Ας σχεδόν σου λέει άλλος, μας ψήφισατε. Σιγάρε γύφτε να πούμε, σε ψήφισα να πούμε. Και επειδή σε ψήφισα να πούμε... Όχι μόνο αυτό, αλλά... Yeah. Κυβερνάμε με το 12% αμά βάλεις και τα μετρήσεις yeah. κάτω να πούμε. Yeah. Κυβερνάμε με το 12% αλλά ακόμη και αν σε ψήφισα... <coughs> <coughs> δεν το έκανα, αλλά λένε το έτσι. <coughs> και σε αυτή την περίπτωση Συψήφισα για κάποια πράγματα τα οποία δεν τα έκανε και κάνει πράγματα τα οποία δεν με να πούμε. Μη ρώτησε, χαμένο. Άρα λοιπόν, εγώ υπόλοιπε αυτό που λέω είναι <coughs> να φτιάξουμε εμεί το σύνταγμά μα. Να του γράψουν οι πολίτε το σύνταγμά Όχι αυτά τα καφίλια εκεί πάνω να πούμε που πληρώνονται από τον ένα και τον άλλο να. Και είναι μυστηλαβιά μέχρι δεν ξέρω εγώ πού. Έτσι, να του γράψουμε εμεί. Και πρέπει να σου πω ότι γίνεται μια πολύ σπουδαία προσπάθεια αυτή τη στιγμή. Εδώ στην Ελλάδα ή έχει φτιαχτεί του Πολιτεία 2 ΜΖΕΝ κάτι φιλαράκια να πούμε, κάτι επιτέρκονους ξεκινήσανε Λοιπόν, και έγινε και το πρώτο συντακτικό εργαστήρι στο κέντρο της Αθήνας και το επόμενο συντακτικό εργαστήριο να σου πω ότι θα γίνει σε αγγλικά Νερά και θα γίνει τέλος Απρίλη, αρχές Μάικ από εκείνα που με το προγραμματίζουμε δεν ε, γίνω αυτό έτσι. Α το φτιάξω αυτό. Ήρθα από εγώ με την Τουντούκα στον δρόμο <σοί> να του λέω να, να πουλήσουμε. Καμάλιστα άλλο, καλό <σοί> θα, θα το φτιάξω. Θα πάω λίγο στους κόμμενες μου να το πούνε. Από εδώ και από εκεί στέλνουν στα μπαράκια να πούνε. Ελαιούδο, μην ακούσει. Άσε τη λουλουδά, τώρα θα βρίσκουμε εμείς με τη λουλουδά. Έχουμε ελεύθερη σχέση όταν δεν με δέρνει. Α, εντάξει, καλά. Ναι, εντάξει, μια χαρά να πούμε. Εξτραβώσει όλα τα κουζινικά στο σπίτι και τέτοια. Λοιπόν, έτσι που λες το βλέπω εγώ η να υπόλοιποι πρέπει να κάνουμε προσπάθεια να μαζευτούμε, να φτιάξουμε ένα δίκτυο δηλαδή ο καθένας στη γειτονιά του θα πάει με τον γειτονιά του, με τον αλφα που μπήξε, το δίξενά να μας τις διαφορές τώρα μας λακείς με τα νερά να πούμε στην αυλή, άπλωσε τα ρούχα και στάξαμε και της έφυγε η κότα και μπήκε στο ύψος Άσε αυτά είναι οι μικρότητες να πούμε έτσι δεν έχουμε νόημα διότι άμα πιθάνω να πούμε τι έγινε που με ρίξη άλλοι τα νερά στον παλκόρνι έτσι λοιπόν, με το γείτονα με τη γειτόνισσα, να το πούμε αυτό, έτσι, έτσι με το να μιλάμε σοβαρά, έτσι, ε, μπράβο, με τη γειτόνισσα, μπράβο, λοιπόν, Πολύτε. να συντονιστούμε όλοι μαζί και σε κάθε γειτονιά να κάνουμε μια επιτροπή να πούμε. Στην αρχή, Πολύτε. μπορούμε να μιλήσουμε μόνο για τη γειτονιά μας, πόσα είναι η γειτονιά μας. Πολύτε. Μετά, όταν θα έχουμε Πολύτε. αυτά τα αντίκτυα, θα ενωθεί το ένα με το άλλο και να δεις τη ωραία που γίνονται τα πράγματα. Ούτε κόμματα, ούτε κομματόσκυλα, ούτε οργανώσεις. Μαλακίες τουμπάνα, τίποτα κιλαράκι. Έτσι, έτσι. Απ' τη γειτονιά να πούμε μικροί πυρήνες που θα γίνουν στο τέλος ποτάμι. στο διάλογο να πούμε. Τούκακα. Και ξέρεις πως θα γουσταρώ τα ποτάμια, δεν είμαι εδώ της θάλασσας. Είμαι το ποτάμια λίμνες. Και τώρα με το που ποτάμι, ντάν μέχρι εδώ πέρα να πούμε. Σε βαράει κατακαιρματισμό. Και έχω πάθει, κάτσε να ξεπλύνουμε το μυαλό μας, να βάλουμε τραγουδάκι. Κάτσε, υπόλοιπε να πούμε. Να βρω, τι να βρω, να βάλω, να βάλω. Θα βάλω τις πόρτες. Κάτσα you won't you tell me your name hello I love you let me jump in your game she's walking Οι on a big jet plane Never let em tell you that Είχαμε εδώ πέρα σήμερα μαζί μας να πούμε του φίλου τον Ιπόλυτο και πριν ε, κλείσουμε να κάνουμε την αποφώνηση... Όχι τίποτα άλλο. Λοιμοκτονήσαν τα ζωντανά. Πεινάνε τα ζωντανά, έπρεπε είναι να πάω άλλο. Ναι, μας Το καταλαβαίνω, αλλά πρώτα να, να πούμε το εξή που λέγαμε τώρα εδώ στο διάλειμμα. Λέγαμε ακροατάκου μου για την αστικοποίηση, να πούμε, των πληθυσμών. Δηλαδή, τι θέλει το σύστημα. Θέλει, αν είναι δυνατό, πώς είμαστε τώρα, είμαστε 10 εκατομμύρια, όχι δεν είμαστε 10 εκατομμύρια. Βγάλε κάτι, χιλιάδες βγάλε κάτι χιλιάδες που αυτοκτονήσανε, βγάλε κάτι χιλιάδες που φύγανε στο εξωτερικό κάτι έτσι, κάτι αλλιώς ε, έχουμε μειωθεί κατά πολύ, να είμαστε εννιά, άντε, με το ζόρι να πούμε τέλος πάντων, τι θέλει να πούμε η εξουσία θέλει 9 εκατομμύρια σε μία πόλη, δεν την νοιάζει τσάμπα θα τα χτίσει να πούμε τα τους ουρανοξύτης και αυτά συ θέλει με στην πόλη, γιατί συ θέλει με στην πόλη διότι όταν έρχεσαι σε επαφή με τη φύση, με το χώμα με τα κομινάκια, με τα άλογα, με τις πατάτες, τα κρεμμύρια κτλ. Τα, τα δέντρα. Γίνεσαι πιο άνθρωπος να πούμε. Αυτά με λίγο φίλος μου ο υπόλοιπος. Για πες ρε υπόλοιπος, τι έγινε να πούμε. Εσύ έχει εδώ πέρα ένα χωραφάκι να πούμε. <laughs> ένα στρέμμα είναι δύο πόσο είναι. Δεν έχει σημασία πόσο είναι. Της σημασία έχει ότι ο γείτονας έρχεται και με ανοίγει το αυλάκι με το τρακτέρ να βάλω την πατάτα. Μου δίνει και δέκα αυγά. Εγώ πάω με την κιθάρα. παίζω ένα βράδυ τη μουσική. Ο άλλος ο γείτονας. Θα μου φέρει τη σωλήνα να τη βάλω, να έχω το νερό μου. Και όλα αυτά γίνονται χωρί δεύτερη σκέψη, χωρίς να κάτσει να αξιολογήσει πόσο έκανε η δική μου δουλειά, πόσο έκανε η δική σου δουλειά. Δεν βγάζει λεφτά εκείνη την ώρα να πληρώσεις. Αλλά αυτό όμως το κάνουν με διάθεση, γιατί είναι κοντά στη φύση. Σου δημιουργεί αυτό το συνέστημα του να βοηθήσεις τον άλλον, να σε βοηθήσει ο άλλο, να ξέρεις ότι δεν έχεις, στην πραγματικότητα δεν έχεις ανάγκη να, να φύγει έξω από την, από την κοινωνία σου και να ψάξεις να βρεις τον άλλον που θα σε βοηθήσει. Όλοι είναι ένα. Ό,τι μπορεί ο καθένας το προσφέρει mm. και ό,τι μπορεί και λαμβάνει από τον άλλον χωρίς να σκέφτεται ότι αυτό το πράγμα πρέπει πιστεύουν και καλά να το πληρώσει. Μια ανθρώπινη διαδικασία ακροά Αυτό που λέμε δηλαδή στην ουσία είναι ότι οι άνθρωποι ζώντας πιο φυσικά έτσι γιατί αυτό είναι αυτό περιγράφουμε αυτή τη στιγμή συντάσσεται σε κοινωνία που τι θέλει εξ ουσία Θέλει να μην συνταχτούμε σε κοινωνία. Θέλει άτομα, προσωπικότητε ξεχωριστέ, ο καθένα μονάχος τι να πούμε, στη μαυρίλα, στην κατάθλιψη, να έχει δουλειά και ο υπόλοιπο να πουλάει τα ψυχοφάρμακα να πούμε και δεν σημαζεύεται. Χε στα μου, πρέπει να συνταχθεί σε κοινωνία. Βάλει την άκρη μικρότητα της κοιμαλακίας να πούμε και εκεί τα με το γείτονά σου να γίνει συνάνθρωπο να πούμε. Συνάνθρωπο. Θες με τη χριστιανική έννοια, θες με τη βουδιστική, θες με την άθεη, να πούμε. Τι Απλά, να, να μω ότι πειράζει θα το μοντέλα θα ξεχάσουν τα ελληνικά μου να πούμε, απλώς, να είσαι άνθρωπος Λοιπόν, ακροατάκο μου, θα σε χαιρετήσουμε, Εμείς πρέπει να πάνε τα είσαι άλογα να πούμε ο Ε ή ε, έχουν επισοφεί τη πείνας Άντε ρε φίλε. Λοιπόν, Μπορείς να χαιρετήσεις εδώ τον κόσμο και τα κτλ. χαιρετώ και τους περιμένουμε στο σύνταγμα, την Κυριακή. Μπράβο μην ξεχάσετε την Κυριακή στο σύνταγμα Όλοι να πούμε για θα έρθουμε το τρακτήρα για να σας βαρνίσουν να Άντα Κροαντάκο μου, σ' αφήνω, σε κάνω πολλά φιλιά Πιθανόν και αύριο να είμαι μαζί σου Μέχρι τότε μου, μου, μου Και το νου σου, ε!